Κεφάλαιο Ιωταζήτα, σελίδα 453, στίχη 1:26. Η αρχιεραντική προσευχή του κυρίου υπέρ για του Αποστόλου και για θα τα πιστεύουν σε αυτόν. 1. Αυτά μίλησε ο μίλησε προς μαθητάς προ του μαθητά του, και έπειτα τα μάτια του στον ουρανό και είπε: Πάτερ, ήλθε η ώρα την οποία η Σοφία σου όρισε διαναπάθο και θυσιαστό κατά αυτήν. Δέχθητη την θυσία του παθήματό μου. Και δόξασε τον ιών σου και κατά την ανθρωπίνη φύση αυτού, δια να σε δοξάσει και ο σου δια της απολυτρώσεως και της σωτηρία των ανθρώπων, η οποία θα αχθεί ει πέρα για τη θυσία του τάφτη και τη μεταφτή αιωνία αρχαιρατική μεσητεία του. 2. Δόξασε τον Ιόν σου σύμφωνα με την εξουσία που του έδοκε επί όλη τη ανθρωπότητο, δια να δώσει ω αιώνιο δεξιά σου καθήμενο, ει όλον το πλήθο εκείνο που του έδοκε. Και οι οποίοι πίστευσαν ει αυτόν, ζωή αιώνιων. αιώνιον. 3. Αυτή δε είναι η αιώνιο ζωή, το να προάγονται συνεχώ δια τη ζωή επικοινωνία με τα σου και της απολαύσεως των απείρων τελειωτήτων σου ει την γνώση σου του μόνου αληθινού Θεού και του Ιησού Χριστού, τον οποίον απέστειλασαι στον κόσμο. 4. Εγώ εγνωστοποίησα το όνομά σου ει τους ανθρώπου και υπήκουσα τελείω το θέλημά σου, έτσι δε σε δόξασα επί τη γη. Και δια τη θυσία μου, την οποία θα προσφέρομαι το λίγων επί του Σταυρού, έφερα ει τέλειον πέρα στο έργον που μου έδωκε για να επιτελέσω. 5. Και τώρα, ότε η επιγύη αποστολή μου ήλθε ει πέρα, ανάδειξόμεν δια τη αναστάσεω και αναλήψεώ μου αιώνιων αρχιερέα, και δόξα με και ω άνθρωπον συ, πάτερ, πλησίων σου με τη δόξα την οποία είχαν κοντά σου προτού να δημιουργηθεί ο κόσμο. 6. Εφανέρωσα το όνομά σου και γνωστά στα σαπύρου τελειότητά σου στου ανθρώπου, του οποίου απέσπασε από του κόλπου του κόσμου και του έδωκες ει σε μέ. Η πρόθεσή στον η το αγαθή, και ω εκ τούτου ήσαν οι δικοί σου. Και εσύ, έδοκε αυτού ει σε και τήρησαν τον λόγων σου, των οποίων απεκάλυψε ει αυτού. 7. Τώρα έμαθαν τελειότερον και πίστησαν ότι η διδασκαλία μου και τα έργα μου, και όλαν η γένειο μου έδοκε, προέρχονται από Σέ. 8. Απόδειξης δε του ότι έλαβαν την πληροφορία και γνώση αυτήν, είναι το ότι παρέδωκα με τη διδασκαλία μου εις αυτού τους λόγους τους οποίους μου έδωκες για να αποκαλύψω στους ανθρώπους και αυτοί τους παρέλαβαν και τους απεδέχθησαν. Και σχημάτισαν εν αληθεία την πεποίθηση ότι ἐγενήθην και βγήκα από τους κόλπου σου και πίστευσαν ότι εσύ απέστειλας τον κόσμο. 9. Ε, ναι, εγώ... Που τόσο ειργάστην για να του οδηγήσω στην αληθεία αυτή γνώση και πίστην Σε παρακαλώ ως μέγας αρχιερεύς και μεσήτης δι' αυτού. Δεν σε παρακαλώ τη στιγμή αυτήν για τον κόσμο της απιστίας και της αμαρτίας Αλλά σε παρακαλώ υπέρ εκείνων τους οποίους μου έδωκες Διότι μολονότι μου τους έδωκες δεν πάβουν να είναι οι δικοί σου 10. Και όλα όσα ανήκουν σε μένα είναι οι δικά σου καθώς και τα ειδικά σου είναι οι δικά μου και όσοι δικοί μου εξεκολουθούν να είναι οι δική δοξαστεί δι' αυτόν, διότι ανεγνώρισαν την θεία μου φύσην και εγιναν οι δικοι μου αλλα και οσοι δικοι μου εξακολουθούν να ειναι οι δικοι σου και εχω δοξαστει δι διοτι ανεγνωρισαν την θεια μου φυσην και πιστευσαν εις εμέ». «Ένδεκα. Και δεν θα είμαι πλέον όπως μέχρι τούδε εν το κόσμο δια της σωματικής μου παρουσίας, διά να τους ενθαρρύνω και ενισχύω δι' αυτής. Αυτοί όμως θα είναι εν το κόσμο, διότι δεν επετέλεσαν ακόμη την αποστολ «Κι εγώ έρχομαι προς εσέ. Άγιε, φύλαξέ του για τις πατρική προστασία και δυνάμεώ σου, την οποία έδοκε και ει σε μέ, ώστε να παραμείνουν ενωμένοι μετεμού και μεταξύ των και να είναι δια τη αγάπη και τη ομοφροσύνη ένα ηθικό σώμα, όπω είμαι θα ένα ημίς που έχουμε την αυτήν ουσίαν και φύση. 12. Όταν ήμουν μαζί του ει τον κόσμο, εγώ εφύλατα αυτού για τη πατρική και ισχυρά προστασία σου. Αυτούς που μου έδωκες τους εφύλαξα και κανείς από αυτούς δεν εχάθη, παρά μόνον ο Υιός της Απολίας, ο Προδότης Ιούδας, ο οποίος εχάθη για να πληρωθούν και παληθεύσουνε προφητείοι της Γραφής. 13. Τώρα όμως έρχομαι προς σε, και με φωνήν ακουωμένιν και από αυτούς. Λέγω ταύτα, ενώ ευρίσκομαι ακόμη στον κόσμο αυτών, ώστε με την πεποίθηση ότι εσύ πλέον θα προστατεύεις αυτούς να έχουν και αυτοί μέσα τους τελείαν τη χαρά που αισθάνομαι τώρα και εγώ, διότι επανέρχομαι πλησίον σου. 14. Εγώ έδωκα εις αυτούς των λόγων σου και το Ευαγγέλιών σου, και ο μακράν της αληθείας κόσμος εμίσησεν αυτούς, διότι δεν έχουν τα φρονίμματα του κόσμου και δεν είναι από τον κόσμο, καθώ εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον κόσμο τη Αμαρτία και δεν είμαι από τον κόσμο. 15. Δεν σε παρακαλώ να του πάρει από τον κόσμο μαζί μου τώρα, αλλά να του προφυλάξει από τον πονηρόν που κυριαρχεί εν το κόσμο. 16. Δεν έχουν τα φρονίμματα του κόσμου και δεν είναι από τον κόσμο, όπω εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. 17. Καθαγία έτου, και καθιέρωσε έτουση στο έργο σου δια του φωτισμού και τη ανακαινήσεω, την οποία χαρίζει και δημιουργεί στα ψυχά η αλήθειά σου. Ο λόγο ο ειδικό σου είναι εξ ολοκλήρου αλήθεια, ανώθευτο. 18. Είναι δε απόλυτο ανάγκη να του καταρτήσει και να του καθιερώσει διότι όπω ή απέστειλα σε μέι στον κόσμον. έτσι και εγώ, σύμφωνα με την εξουσία που μου έδοκε, απέστειλα αυτού στον κόσμο για να συνεχίσουν το έργο μου. 19. Και χάρην Αυτόν, εγώ αφιέρωσα ολόκληρον τη ζωή μου εισέ, και προσφέρω και τώρα τον εαυτό μου ως θύμα και σφάγιον ιερών, για να είναι και αυτοί δια τη συμμετοχή των την θυσία μου αυτήν αγιασμένη, εγκολπούμενοι προστίστως των λόγων της αληθείας. 20. Δεν σε παρακαλώ δε μόνον δι' αυτούς τους ένδεκα, αλλά και δι' εκείνους που θα πιστεύουν δια του κηρύγματος τον Ισέ Μέ. 21. Σε παρακαλώ διόλους αυτούς, για να είναι όλοι ένα δια της αγάπης και ομοφροσύνης που θα κυριαρχεί μεταξύ των, Καθώς Συ, Πάτερ, είσαι ενωμένο με εμέ, και εγώ είμαι με τα Σου, λόγω του ότι έχομεν και οι δύο την αυτήν ουσίαν και φύσιν, έτσι σε παρακαλώ να είναι και αυτοί ένδια της κοινωνίας και ενός εώστων με εμάς, Δια να ο διηρημένο και διχασμένος μεταξύ του κόσμος που θα βλέπει το καταπληκτικόν αυτό θαύμα της διαιμού ενότητος και συμφωνίας των ότι σήμαι απέστειλας 22. Με δόξασες και ως άνθρωπον αφού και δια τη ανθρωπίνης φυσεώς μου εφανέρωσα στην θεία φύση μου ουσιούς σου μονογενούς γεμάτου χάριν και αλήθιαν και εγώ την δόξα αυτήν τη ιότητος την οποίαν και στην ανθρωπίνη μου φύσην έδωκες την έδωκα και αυτού. Εχάρσα και σε αυτούς την υιοθεσία και τους κατέστησα συμμετόχους της Θείας και ενδόξου ζωή ζωής μας Για να είναι μεταξύ τους ένα, καθώς κι εμείς είμεθα ένα 23. Θα συντελεστεί δε η ενότηση αυτή Με το να ζω εγώ μέσα σε ένα έκαστον από αυτούς Και να τους ενώνω σε ένα ηθικόν σώμα Καθών χρόνων θα υπάρχεις και εσύ φυσικός πατήρ μου μέσα μου έτσι θα είναι τελειοποιημένη η ομόνιαν και αγάπη και ένωση μεταξύ των, διότι αναγνωρίζει ο κόσμο που θα ελκύεται και θα καταπλήττεται από την πρωτοφανή αυτή και μοναδική ενότητα. Ότι σ' είμαι, απέστειλε. Όσοι από του ανθρώπου του κόσμου θα προσελκύονται στην πίστη, θα αισθάνονται εκπείρα ότι η γάπη σε αυτού, οι οποίοι είναι ενωμένοι μαζί μου, όπω η γάπη σε 24. Πάτερ, εκείνοι του οποίου μου έχεις δώσει, Θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και αυτοί μαζί μου για να βλέπουν και απολαμβάνουν την δόξα μου την οποία μου έδωκες αειδίως διότι με γάπη σας προτού να θεμελιωθεί ο κόσμος και η αγάπη σου αυτή αποτελεί συγχρόνως και την δόξα μου. 25. Πάτερ δίκαιε, αν και ο κόσμος δεν σε γνώρισε λόγω της θεληματικής του τυφλώσεως εγώ όμω και ως άνθρωπο έχω την αληθή γνώση περισσού εις βαθμών που κανένα άλλο δεν την έχει» και αυτοί που είναι μαθητέ μου, εγνώρισαν ότι με απέστειλας και δι' αυτό κατέστησαν άξιοι της αγάπης σου και των δωρεών, τας οποίας δι' αυτού σου ζητώ. 26. Και κατέστησα γνωστών εις αυτούς το όνομά σου και θα τους οκαταστήσω γνωστότερον εις το μέλλον δια της εκτυχήσεως του Αγίου Πνεύματος, ώστε να γίνουν ακόμη περισσότερον άξιοι της αγάπης σου. Και έτσι η αγάπη με την οποία με ειγάπησες αειδίως να είναι μέσα στα σκαρδία στον και να αισθάνονται στα βάθη τους ότι τους αγαπάς ως μέλη δικά μου αφού δια της νέας ζωής στην οποία θα ζουν θα είμαι μέσα τους και εγώ και θα συναποτελούν εν σώμα τεμού.